as long as you believe in someone who loves Get <laughs> the... É como é liga. Por que man? Éli, Éli, por, ele pôs é. Oh, é, ele pôi men. Mani. Pois que nisso é, aplos clótsse to morro. Α, εντάξει! Εντάξει! Ωαου! Βρέσ' σύ τον τρόμαξες τον μπαμπά! Ο μπαμπά στρελάθηκε! Έπεσε από κρεμό κι έκανε πουμ-πουμ-πουμ-πουμ! Αγχάζ' <laughs> <laughs> <laughs> ο μπαμπά! <laughs> <laughs> ναι! <laughs> <laughs> uh, παιδιά, λάθος! Λάθος είναι γερμός! Μια κλωτσιά ήταν! Κτ'αις oh. πού θα κλυσίσω. Ο τρίτος λάθος είναι γερμαός του Μίνα. Entaxi το ξεοτέλι iOS Edelixite Edelixite. Ah, voulait pas là�e ti mas dimoráti. Ah, den i men dias. Au! Ti grema sai su pigliene mi troti. Au! Mani xéro pus ani pomonis. Kegó to ídio. Ómos esí to para kánis lígo. Entaxi, entaxi. Po po, lès kya kuo to Diego. Μια στιγμή. Πού είναι ο Διέγγου? Ωραία! Ου, οι οπλές μου και ένα μωρό μου είναι κόλαση. Κοίτα αυτό, κάνω και πουέντ πάνω στις μύτες. Φάει τη σκόνη μου, Ντίγκο. Τώρα? Να δω τώρα. Χαλαρά. Θα ταράξεις το μωρό. Το μωρό είναι μια χαρά. Για τον ταραγμένο μπαμπά του ανησυχώ. Α, α, α. Μην κλέβεις! Βουαλά! Παιδική χαρά για το διάδοχο! Ω! Oh, Βουάου! Wow. Είναι καταπληκτική! Η οικογένειά μας. Κι αγιακή δίνε με κι εγώ έχει. Μπορείς να είσαι στο δικό μας. Θα τέριαζες πολύ. Thanks. Βέβαια είναι δουλειά υπεξέλιξη. Θέλει φινιρίσματα στις λεπτομέρειες. Δεν το πιστεύω. Προσπαθείς να κάνεις τη φύση ακίνδυνη. Να κάνω τη φύση ακίνδυνη. <laughs> Μα έλα τώρα. Σα κλαμάρες. Σα κλαμάρες. Μάνι, σ' αυτό τον κόσμο θα μεγαλώσει το μωρό μας. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Μα και βέβαια μπορώ. Είμαι ό,τι μεγαλύτερο στη γη. Καλά, εντάξει, πατερούλη. Να σε δω τι θα κάνεις άμα μπεις στην εφηβεία. Έλα, Σιντ. Μη σε εδώ να αγγίζεις τίποτα. Το μέρος είναι για παιδιά. Παιδί είσαι. Uh, Μην απαντήσεις. Ω! Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Διέγκο, καλώς τον Έχαζες την έκπληξη Α ναι, ναι, θα τη δω αργότερα Καλά, τα λέμε Να σου πω, νομίζω ότι κάτι τον απασχολεί Μπα, μια χαρά είναι ο Διέγκο Να του μίλαγες yes. Οι άνδρες δεν μιλάνε σε άνδρες για άνδρικά θέματα Απλώς, μας χτυπάμε στον ώμο Χαζομάρα Για ένα κορίτσι Για έναν άντρα είναι σαν έξι μήνες ψυχανάλυση. Κάλα, κάλα. Πάω. Εί! Hey. Άου! Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σου πω. Η Έλλη πιστεύει ότι κάτι σε τρώει. Εγώ της είπα... Μα, βασικά, σκεφτόμουν πως σύντομα θα είναι η ώρα μου να την κάνω. Ωρα, τότε θα τις πω τις καλά. Όλα εντάξει. Δիտά. Μην κοροϊδεύεμαιστε. Χάνω τη φόρμα μου. Εγώ δεν είμαι τιαγμένος για τα παιδικά party. Μα τι λες τώρα; Τον άγχησικογένεια αξίζει. Και χαίρομαι για σένα. Μα είναι η δική σου περιπέτια. Δεν δίδ το παιδί μου δεν σε νηάζει; Όχι, όχι, μην το το ψάχνεις αポλάθος merkenιά. Bros, φύγε. Τράβα να βρεις τη περιπέτια, κύριε περιπετιόδι. Και πρόσεξε μη σκοντάπ στη βαρετή μου οικογενειακή ζωή, καθώς φεύγεις. Καλά, η Έλλη δεν έπρεπε να έχει το ορμονικό πρόβλημα. Μα νηστάσου, δεν χρειάζεται να φύγεις. Λοιπόν. Γι' αυτό οι άντρες δεν μιλάνε στους άντρες. Γιατί, τι έγινε. Ο Διέγκο φεύγει. Ωωω, Ωωω, Ωωω, είναι η καλύτερη στιγμή της ζωής μας, θα κάνουμε μωράκι. Όχι, Σιτ, αυτοί θα κάνουν μωράκι. Ναι, αλλά είμαστε αγέλη, οικογένεια. Κοίτα, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Μάνι έχει άλλες προτεραιότητες. Δέξου το, Σιντ. Περάσαμε καλά μαζί, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Ως δεν μείναμε οι δυο μας. Όχι, Σιντ. Δεν μείναμε οι δυο μας. Ο Κράς και ο Έντι θα έρθουν μαζί μας? Μόνο ο Κράς? Μόνο ο Έντι? Αδίου σι. Αντάξ. Ελαιμιχη, ελαιμιχη. Κανείς εύκολα φίλος. Έφτιαξες την αγάπη σου; Σαντίξ δεν έφτιαξες. Hey! Φιλαράσα! Πώς είσαι; Νι. Ah. Cala. Tú la hiciste con leche como acuclos. Boom. Ahora mal está. ¿Y ne que dije yo? ¿Canenas? Per halo Oh, ca i mennulla, chiaro po chi non ne se catelipun. Mi state? Delli stemona s'esplèu. Por què histona del foc? I mamà se gira ja mésos. Eh, que ti mamà morabu! Şak şak şa. 370 de Jaçipa. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κακό αυγο, κλούβιο. Παραλίγο να μου έρθει τα μπλάς. Ω, oh, συγγνώμη, καλό μου, αλλά σε αγαπώ τόσο πολύ. Τώρα θέλω να γνωρίσεις και ο θείο Μάνη και τη θεία Έλλη. Γεια σου. Γεια σου. Θέλω να σας γνωρίσω τον Αυγούλη, την Τιόφλη και την Κρόκο. Σιν, ό,τι κι αν σκαρώνεις δεν είναι καλή ιδέα. Στ, σας ακούσουν τα παιδιά μου. Δεν είναι δικά σου, Σιν. Πήγαινε τα πίσω. Στ. Μάνη σε έχει αγωνίως. Γιατί όχι. Πρώτον γιατί είσαι αβγοκλέφτης. Δευτέρον, η κρόκο θα γινόταν ο μελέτα. Αυε, <σίτ> σίγουρα κάπως αν息η πολύ για τα. Όχι, ήταν κάτω απτιγής, τον πάγο. Αν δεν ήmuε negócio atât. Αβγρανίτες. Α. Οφ, σί ξέρω τι περνάς. Και σίδη θα αποκτήσεις κογενία μια μέρα. Θα γνωρίσεις ένα καλό κοριτσι με. Με μικράς appetīsis, χωρίς επιλογές, με έλλειψη όσφρησης. Ο μάνι θέλει να πει ότι, άσε κατάλαβα, θα πάω πίσω. <ΛΟ> θα είστε η οικογένεια και εγώ θα μino μόνος. Ένα parkour. Το χιράκι κι από μόνος Ήσες το βάρο. Μιχάπαντα. Ένα ησμοναχός, μοναχικός μόνος. Από μοναξιά καλά παμε. Ακριβώς. Σιντ, περίμενε! Άστο, άστο, δεν πειράζει. Θα ξανάρθει σε λίγο. Ένα από τα πλεονεκτήματα του να είσαι Σιντ. Και γιατί να χασπάω πίσω. Λατρεύω τα παιδιά. Είμαι υπεύθυνος, τρυφερός, περιποιητικός. Εσείς τι λέτε алës�kë mëdemosen të ohnë af店 julis ser u në svingëmëren ilfi në nëz wirnë në nie fi në akoraj së su orotxamand pulledu i në qo nëngihoz i nge o�sht me nësh những i drita mutrata Mëndi, mamë? O, o, suqnëmi, suqnëmi! O, se dëmpe rázi, dëmpe rázi, më glede! Ma, gja të glede ezi? Më pos pënáte? Mëllon sa pënáte! E mamë vrije që që së kënë? Nani, Nani, mëkro më kthyrůli më, të mërës su, të pëshë gala të që. O, o. Nobis ha posto i sukurizzati! Nobis ha posto i sukurizzati! Oh, my God. αλλά ο Μάνι δεν επιτρέπει. Λέει ότι είναι μόνο για παιδιά. Μια θύμη, είστε παιδιά. <Ρι> Προσοχή, μη σπάσετε τίποτα. Ο Προδίποδος λέει ότι άνοιξε παιδική χαρά. Όχι, περιμένετε, δεν άνοιξε για όλους. <Ρι> όχι, όχι, όχι, όχι, μην τα κοίδεις. Τι ζωά είναι αυτά! Δε μας νάζει, έχω πλάντα! Πείρεμα! Μαμά μου, πήρε το παιχνίδι! Δε θα κάνεις κάτι γι' αυτό! Γιατί, το παιδί μου το πήρε πρώτο! Δε το πήρε! Το πήρε! Δε το πήρε! Το πήρε! Δε το πήρε! Να τελειγή λάψω ώρα! Καλή είσαι στα καλά σου! Είμαι ανήπαντρη μητέρα με τρία παιδιά! Χρειάζομαι λίγη υποστήριξη! Για σκράτη! Για σκράτη! Okay men. Καμάτα, καμάτα, καμάτα, καμάτα, καμάτα. Πάξε, πάξε. Γοθεις ο τονیمو. Προσπαφα. Ειδική sinistuno ti prepi na finou me ta pedyane tro ne oti telun. Fiskit sa stragalus mo chondrus. Tu sa stragalus. Pio sa stragalus? Ρόναλ, από πού ήρθες εσύ? Όχι! Ωραία, φτάνει! Φτύχτον! Αν δεν φτύχεις τον Τζόνι, θα φύγουμε αμέσως από εδώ! Ένα, δύο, μη με κάνεις να πω τρία! Ορίστε! Ωραία! Υγεία με φτερά και κούκουλα. Αυτός δεν είναι ο Τζόνι μου. Ε, απ' το Λότελα. Ο, Μέντισον! Έλα, παιδί μου. Ρέψου τον. Σιντ. Α, γεια. Γεια, Μάνι. Τζόνι μου! Μη, στάσ' όχι, όχι! Ω, λυπάμαι πολύ. Άνανε λαμπόγιαλο. Και δεν βάλαμε καν το χέρι μας. Είμαστε λίγο ντεφορμέ. Mm. Το σημαντικό είναι ότι δεν χτύπησε κανείς, ε. Εκτός απ' αυτόν. Και και αυτούς. <Τι> και αυτήν. Σου είπα να τα πας πίσω κι εσύ τα κράτησες. Κοίτα τι έκαναν τώρα! Οκ, okay, συμφωνώ. Έχουμε κάποια θέματα πειθαρχίας. Η βρώση παιδιών δεν είναι θέμα πειθαρχίας! Μα βουτά έφτυξε! Βουάου! Wow, μπράβο του! Να του δώσουμε έπαθλο! Το παιδί του Μίνα! <laughs> δεν ανήκουν εδώ, Σιντ. Ότι κι αν είναι, όπου κι αν τα βρήκες, πηγαίνε τα πίσω. Μάνι, πως απογκριστώ τα παιδιά μου! Ζησμό! Ισυχάστε, Ισυχάστε! Η μαμά είναι εδώ! This is me. <clears throat> e afto in è na tsantismeno apolithoma sì bella che la tenete metete metete Kë okay, imašte ftocha mikra pëdja Και που τον ξέρω πως είναι η μαμά τους. Τι θέλεις πιστοποιητικό γεννήσεως. Είναι δινόσαυρος. Ναι αλλά εγώ έχισα αίμα, δάκρυα και δρότανα ταραστήθιο. Ναι για μια μέρα. Δώσ' τα πίσω βλαμμένε. Άκου αυτά είναι τα παιδιά μου. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα τα φάρεις. Ωραία! εν έχειes τίποτα καλύτερο να κάνεις. Ου! Ου! Seed. Ε kìa τα φαινου seed. Άρα, η η nekros. Τι κρίμα. Ναι, θα μας λείψει. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μη βιάζεστε. Όχι. Έλλη, από εδώ και κάτω θα πάω μόνος. Εσύ, ο Κράς και ο Έντι θα γυρίσετε στο χωριό. Ναι, οπωσδήποτε. Έλλη, το είδες το κτήνος. Θα είναι πολύ επικίνδυνο. Καλά, τραγούδα. Α, τέλεια. Όταν σώσουμε το Σιτ, θα τον σκοτώσω. Οι κυρίες προηγούνται. Ο γύρας προηγείται του κάλλους. Μπροστά κάλλη, τι είναι ο πόνος? Ποι <laughs> Όχι, όχι, πολύ κακό, πολύ καλό. Έλλη, Έλλη, περίμενε. Εντάξει, άκου, αν αισθανθείς κάτι, κι ας μην είναι τίποτα, θα μου το πεις αμέσως και θα φύγουμε από εδώ. Εντάξει. Α, χρειαζόμαστε σύνθημα. Ναι, κάτι που θα σημαίνει έρχεται το μωρό. Μμ, mm, τι λες για... Α, έρχεται το μωρό. Σου κάνει. Μπα, πολύ μακρύ θέλω με κάτι μικρό που να μένει όπως ε, γερμάδες. Γερμάδες. Μου αρέσουν οι γερμάδες. Είναι γλυκοί και αφράτοι και χνουδωτοί όπως εσύ. Είμαι αφράτοι, ε. ε. Μου αρέσουν οι αφράτες. Οι αφράτες είναι τρέλα. <συσχελίδη> <συσχελίδη> <συσχελίδη> Μείνετε κοντά μου. και το ίδιο όνειρο που βλέπω κι εγώ Ζούσαμε πάνω από έναν ολόκληρο κόσμο και δεν το ξέραμε καν Φτιάξτε, ίσως. Φτιάξτε, ίσως. Δεν είναι ώρα τώρα, παιδιά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Oh, oh, oh, oh. Oh. Mm -hmm. Ξέχνα το. Σίγα να μην ανέβουμε. Εί ο αυτός ο dinosaurus, ο εκείνος. Εγώ αυτός θέλω να ζήσω. Καβαταπαντού! Να μίξαδα kúso ya patapantoudia. Jafto sho. Dülikos. Egona disposo Dülikos. Ja! <tum> Ola! Ha! Ha ha ha. Kalisita. Είσαι μεγάλε, είσαι φοβερός! Είσαι οδερφός που δεν είχα ποτέ! Κι εγώ! Mm. Να το κρατήσουμε! Μπακ! Ah! Τι! Με λένε Μπακ! Το μικρό του Μπακμινστερ! Το μεγάλο του... Mm. Λίγο στομωμένα mm. Μα τι κάνετε εδώ Ένας δινόσαυρος πήρε το φίλο μας Μάλιστα, πέθανε Καλώς ήρθατε στον κόσμο μου Και τώρα, δρόμο Στο καλό Όχι χωρίς το Σιντ Περίμενε, μπορεί ο τρέλο ερημίτης να έχει και δίκιο Μανί, αφού ήρθαμε ως εδώ, θα τον βρούμε Βρήκα ίχνη Πάμε Ναι Αν πάθε ποκι θα βρείτε το φίλος σας. Στον άλλο κόσμο. Και πώς το ξέρεις εσύ, o pansophin fitsa? Μ, ναι. Dionysavrina, kuvalai tria morá, que cati pladaro prasino. Ναι, εμάστε φίλη με το cati pladaro prasino. Τι όλα αυτά τα είδες τα ίχνη; Αχ, άγια κλιβός. Τους είδα να περνούν ορίτερα, πάνω στους καταράκτες της λάβας. Εκεί φροντίζουν τα μικράτις. Alla guerra padre. Τρεπερασε τε από τις τη ζούγκλας της διστιχίας. Μέσα από το ρήγμα του φανάτου. Τιες πλάκες του τρίνου. Ορεα! Kali tíchi me ti gatrakíla sti dréla. Na pigiánou me tora. Wow wow wow wow wow. Woah! Ελληνομισάτε ποusercontente διακοπές στους τροπικούς. Δεν μπορείς να ωσίς το φίλο σου φίλε. Με τις χάβλι ο γλυφίδες θα πάς. Να σε να δεις αυτό <Τι> terrace. Εγώ το λέω. Rudy. Αh, ωραία. Ωραία. Άνεξήξες αυτό ήταν κάτι τραμακτικό, κάτι σαν σούλες. Η Λάκης Στάσου, δηλαδή υπάρχει κάτι μεγαλύτερο απ' τη μωμά, δινόσαυρο. Κομμάτι. Το μάτι. Κομμάτι. Μου χάρισε αυτός το μάτι. Βουάου. Σου χάρισε τον επίδεσμο. Τζάπα. Πολύ κούλ. Μπορεί να μας δώσει και εμάς κανένα. Καλώς ήλθε στον κόσμο μου. Ελπίδα να πολλαέσαι ώστε εσείς έρθει εκεί. Άλα, τώρα πιάσαμε. Όλες θρος και περιψία και bla bla bla. Θα βρεις σούγκλα κι άραχλη, σου λέω. Περιμένετε. Γιατί, τι έπαθες, γερμάδες. Τι, όχι, ε, απλώς νιώθω κάτι παράξενο. Πεινάς, σου πες το ζάχαρο, ε, βλέπω κάτι φρούτα. Όχι, Μάνι. Στη θέση σου δεν θα το έκανα. Δεν είναι τα λιμέρια σου εδώ. Σιγά μη φοβηθώ ένα λουλουδάκι. Αυτό δεν το προέβλεψες. Μάνι! Αρευτόντος, σε θεωρώ υπεύθυνο. Άσα κάτω τους φίλους μας, φίτουλα! Άσα κάτω τους φίλους μας, φίτουλα! Θα το ξεριζώσω τώρα! Κάντω και θα μείνει κλειστό για πάντα. Τι! Κάνε κράτη, Αγιούλα, μη μας πάθεις και τίποτα. Θα τους βγάλω εγώ πριν τους χονέψει. Χονέψει! Σε δύο λεπτά μόνο κόκαλα θα έχουν μείνει. Άντε πέντε λεπτά για το χοντρό. Δεν είμαι χοντρό! Κάτι να αντακαλάει. Πα, δεν το ξέρω να κάνω αποτρίχωση. Όχι τέτοιο γαργάλιμα. Τώρα το νιώθω και εγώ. Ω! Ήρθε η ώρα να γριέψω. Τώρα ποιος είναι χοντρός? Μπράβο. Εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ. Come on, come <closes> on! Φυτοξεράσματα. Άπαικτο. Πες του κάτι. Ευχαριστούμε που μας έσωσες. Μπακ, βοήθησε να βρούμε το κάτι πλαίδαρο πράσινο. Δεν χρειάζεται, άστο. Ναι, χρειάζεται. Εντάξει, θα βοηθήσω. Αλλαϊπόρους. Κανόνας πρώτος. Πάντα θα ακούτε το Μπακ. Κανόνας δεύτερος. Μένετε στη μέση του μονοπατιού. Κανονάς τρίτος! <Το> Όποιος έχει αέριε θα πηγαίνει τελευταίως. <Το> Εμπρός λοιπόν, τάκα-τακα! Πρέπει να μας δει όλους γιατρός. Αυτός είναι ο τέταρτος και τώρα ας βρούμε τον φίλο σας. Ω! cataferume. Mamato con, ma para cataferume. Vlebete! Ma safiche ca! Oggi mi poni apro che la pagò. Wow! Ora mixa, che venga un sicna complimenta. Η οικογένεια είναι περίπλοκη η ιστορία, αλλά θα βρούμε μια λύση. Α! Θα τα παίρνω Κυριακή με Τρίτη. Τετάρτη με Παρασκευή. Α! Και από το Κυριακά. Α! Α! Α! Α! Α! Α! Α! Εντάξει, η μαμά είναι καλά. Α! Α! Ε, αν θα με φας, θα του δημιουργήσεις τραύμα. Α! Α! Α! Α! Α! Ένα μηδέν για το βραδύ ποδά. Και η σωπαλία είναι γεγονός. Α! Πιστεύεις ότι το τέρας θα βρει το Σιντ. Ή το πιο σημαντικό, εμάς. Ο Ρούντι, αστιεύεστε. Ε, ε, είναι δυσόπιτος. Ε? Τα ξέρει όλα, τα βλέπει όλα, τα τράει όλα. Οπότε ναι. Εεεεεε... Εεε! Φύγει από τον γαζόν μου! Εμπρός, ξουτ! Από κάποιον τον ξέρω αυτό το μικρό. Πριν σκάσει, απ' το Κουκούλι. Δηλαδή, εδώ επιβιώνεις απ' τη μαγκιά σου. Όλο μόναχος, και χωρίς ευθύνες. Καμία! Είναι απίθανο! Ανεξάρτητος, χωρίς όρια! Η καλύτερη ζωή για έναν εργένη. Το ακούσατε? Αυτό είναι μέρος για μένα. Μωρό! Όχι, όχι. Είμαι απασχολημένος. Ψάχνω για ένα νεκρό βραδίποδα. Όχι. Ναι. Μα με ακολουθούν. Το ξέρω. Λένε πως είμαι εγώ τρελος. Όχι, όχι. όχι. Άκου, μπαίνουμε στο ρήγμα του θανάτου. Δεν θα έχω σήμα. Ναι, κι εγώ σ' αγαπώ. Εντάξει. Γεια, γεια, γεια. Ωραία! Ακολουθήστε. Έτσι θα είσαι σε τρεις βδομάδες. Γιατί το λετε ρήγμα του θανάτου. Σκεφτήκαμε και το ραγμί που φρομοκοπάει. Αλλά σκάσα, όχι υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε; Madam! Hey, δεν θα βγει κι μέσα. Ta ta ta back! Canonas protos. Oh, oh, ah! Ella mamouth, υποτίθετε πως έχεις καλή μνημη. Panda, come to back. Τώρα, τα μάτια μπροστά, η πλατή ίσια και... Α, ναι, μην αναπνέετε τις τοξικές αναθήμοιάσεις. Τοξικές αναθήμοιάσεις? Άλλη μια μέρα στον Παράδεισο. Στάσου! Αέρα! Έλλη, είσαι καλά! Αέρα! Πρέπει να το δοκιμάσεις! Ωραία λοιπόν, μαζευτείτε όλοι, είναι πανέύκολο! Μην πανικοβάλλεστε! Ένα απλό τεχνικό πρόβλημα! Α, Κρατήστε ένα πλοίο! Δεν αντέχω άλλο! Τα βαλέπνευσες! <Δεν> τώρα τα αναπνέω κι εγώ! Ωραία! <Δεν> <Δεν> Yeah. Ε, δεν πεθάναμε! Η φωνή σου είναι γελία! Η δικιά μου! Πού να ακούσεις εσένα! <laughs> <laughs> ωραία, ωραία! Και ένα, και δύο... Christmas, Christmas, Christmas time Stop. is year! <laughs> Στοπ! Τρελαβήκατε! <laughs> δεν είναι τοξικές, α? Αχ! <laughs> <laughs> <laughs> Δεν 됐όσ, Γεώργιο. Πώς θες τα γέλια; Όλες σας. Πώς θες τα γέλια; Όλες σας. Πιοσι να πρότος κανόννας. <laughs> Απλώς γελάνε. Δεν κάνουν tipo ta kakó, κι afti afta gélia pigán. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο Ότι πάμε να σώσουμε το Σιν Και τώρα θα πεθάνουμε όλοι <laughs> Και το που μου αρέσει ο Σιν Είναι ελήθιος <laughs> Σε ευχαριστώ που με έβλεξες αυτό Χρόνια είχα να διασκετάσω έτσι Όχι <laughs> εσένα ευχαριστώ που εγκατελείψες την Αγγέλη Αυτό και αν ήταν τέλειο Ααααααα <laughs> Σταμάτα! Δεν καταλαβαίνετε! Θα πεθάνουμε όλοι! Σκέψου να στηριζόμουν πάνω τους. Κάνια φορά! Βρέχω το κρεβάτι μου! Δεν πειράζει! Κάνια φορά! Δεν ξέρω πόσα άκουσες από αυτά που είπαμε. Τα άκουσα όλα. Μάλιστα, ωραία. Μου βρίξες το κρεβάτι. Λόγια του αέρη, ακολητέ μου. Λοιπόν, ε, να πηγαίνουμε. Μήπως ξεχάσαμε κάτι. Έλα, ρουτυ, ρουτυ, ρουτυ! Πόσο μόνος είμαι! Ωραία! Έφτασε, παιδιά! Μάντζα, μάντζα! Uh, uh. Mm -hmm. Τι! Δεν θέλετε τα λαχνικά σας και πώς θα γίνετε μεγάλοι, δυνατοί και δυνόσαυροι! Mm -hmm. Όχι! Α-α! Ah -ah. Τα μεγάλωσα χρωτοφάγα! Ποιο γίνω ως τρόπος ζωής! Κοίταξε εμένα! Έχω γούνα πολύ νεότερο βραδίποδα! Ignomi prosfacona karomni axi gitixi. Ah! Αυτό δεν είναι για μας. Είναι polyftero toll ke sarkodes ke. Ignodano! Όχι, όχι. Δεν πρέπει να τρώμε ζωντανά ζώα. Τελείωσε! Τώρα φύγε! Φέτα! Είσαι ελεύθερο! Μικρό... άπτερο... πουλάκι. Γράψε λάθος. Ει, πού πηγαίνεις! Έσυ λύνεις τις διαφορές σου! Γι' αυτό έμεινε σαν η παντρή! Άρα τώρα μόνος μου μιλάω εδώ πέρα. Λέω ότι είναι χορτοφάγα, εσύ μου λες «γκρρρρ». Λέω να τους συζητήσουμε, εσύ μου λες «γκρρρρ». Επικοινωνία το λες αυτό. Βλέπεις, αυτό έχεις να πεις, μονάχα. <Ρι> Μα τι φοβάσαι, είσαι ό,τι μεγαλύτερο στη γη. Μελόγι. Λένι, είσαι! Δεν θα επιβιώσουν. Είναι επικίνδυνα τη μέρα. Κι ακόμα πιο επικίνδυνα τη νύχτα. Άσε, που ο οδηγός τους είναι τρελός. Ποιος, εννοείς ο Μπακ? Είναι τρελάρας! Όχι, δεν είμαι! Είναι παιγμένος! Και δρομοπόδαρος! Σκάσε! Εσύ σκάσε! Α, βρε πάλιος! Στραγγαλίζει το πόδι του! Να συνεχίζαμε! Πώς! Και να γίνουμε με ζεδάκι του Ρούντι! Αποκλείεται! Έχει δίκιο! Ρίξτε άγκυρα! Θα αράξουμε! Λοιπόν, ποιος πεινάει? Εδώ! Εσύ τα ψωμιά σου, τα φάγες! Ke name lipon meti plats to dicho sto diexo do i soropondas ti kopsi tis lithis laki to stamatia to megalo o lo lefkotes tihozne alla esa oh potete neños atosos on da nos o so tan plicias a sto thanato ligo prin peso sto liso fago du rudi arpachti ca colchino to a presio ros arcode spragha u cremete piso sto lemotu cremastica po ditina idea te cunio mun piso broske piso broske piso broske piso broske piso Και μπρος και πίσω μπρος, μέχρι που τελικά το άφησα και πετάχτηκα έξω με το στόμα του. Μπορεί εκείνη τη μέρα να έχασα ένα μάτι, αλλά πήρα αυτό. Το θότη του Ρούτη, λέει. Σαν το παλιό ρητό. Ο φθαλμός αντιοδόντος, μύτη αντισιαγώνας και πισσινός. Αντι... The... είναι παλιό το ρητό, αλλά δεν είναι και πολύ καλό. Είσαι σούπερ νυφίτσα. Δίζελ νυφίτσα. Αμόλιβδίτσα allocated tap-tap-tap-tap-ta, τσίχνει τα, pum… τι είναι? Και τώρα θα σας πω, πως με ένα αιχμηλό στρίβι έκανα έναν τυρανόσαυρο Rex… τυρανόσαυρένα ναι δάσκαλε. · Ή, εχ, εχ. Αρκετά παραμύθια είπαμε για απόψε. Πάμε Έλλη, πρέπει να ξεκουραστείς. Είναι, γλετζές, δεν λέω! Ωραία, εσείς κλείστε κανά μάτι! Σας προσέχω… Μη σε νοιάζει, Бάκ, το έχουμε! Η νύχτα είναι η ώρα των πόσων. Ναι, η σπεσιάλιτέ μας. Καληνύχτα, Ρούτη. Chi sa canon? Oh! E! Ah! On ira clicca pedgia, mas perimenni disco limera, che lo dicarpon, kinigi el psifilon Pisa nostri marmeril. TRIFEROOLLA, të lukha. <tri> Manny? Manny? monastery mëni anam nj a që si eg sust që Συγγνώμη. Ήθελα να σε έχω ασφαλή και τώρα είσαι στο πιο επικίνδυνο μέρος του κόσμου. Έλα. Δεν φταίσαι εσύ. Αυτό μας ξεπερνάει. Πρέπει να βρούμε το Σιντ. Ναι, αλλά αν... αν ήμουν καλύτερος φίλος, δεν θα ήμασταν εδώ. Καλύτερος φίλος? Μα πλάκα μας κάνεις τώρα. Ρισκάρεις τη ζωή σου, το τέρι σου και το παιδί σου για να σώσεις το φίλο σου. Ελυπεί σύζυγος και πατέρας, μα... Ο καλύτερος φίλος... <laughs> hey, oh. Oh, my God. Είστε όλοι Κάτι μου μυρίζει Μυρίζει σαν κουτσουλιά κορακιού κουτσού Που την ξέρα σαν κολοβία σβή Είναι ο Σιτ Φιλαστικά βρήκαμε τη σκηνή του εγκλήματος Τούφα από γούλα Μισοφαγωμένο κουφάρι Κομμάτι από... Αχ όχι Πρόκολο Perigrafo di scini. O dinosauro sto pititete. O sitete pititete me brocolofo, che affinito di nosavros. Cichetto fitulo. Trelatici. O site den ine vieos, den sintonizzate kan. Ne, ke pou ine o dinosauro? Sosto, sosto che afto. Teoria 2. O site troito brocolo, o dinosauro stroito site, o dinosauro spatai to brocolo, che to affini. Cichetto fitulo. Back pote akrivosous alepsi. Hm. Πριν τρεις μήνες. Ένα πρωί, ξύπνησα παντρεμένος με μία μπανάνα. Άσχημη μπανάνα. Α, μα την αγάπησα. Α, uh, Μπακ, νομίζω ότι σου ξέφυγε ένα στοιχείο εδώ. Τι να πω. Ο φίλος σας μπορεί και να ζει. Αλλά όχι για πολύ. Ο Ρούντι τον τριγυρίζει. Ooh. Το πιάσατε. Οι πλάκες του θρήνου. Ή ό,τι έχει απομείνει από αυτές. 呃呃呃呃呃呃 η σιρά, βορία για καταράχτες της λάβας. Σύγχος, δεν αυτός είναι ο άνεμος. Μας ψιθυρίζει. Και, και, και τι τι τι λες; Δεν ξέρο. Δενομιλώ την anemik. Έλλη! <hull> Έλλη, που είσαι! Είμαι καλά, εδώ είμαι! Κρατήσου Έλλη, ερχόμαστε! Και το θωάσχημα εδώ. Καλώς καιρός. Καλείς γείτονες. Γείτονα. <Γυσίλυνα> <Γυσίλυνα> ο Ρούντι. Ο Ρούντι. <Γυσίλυνα> Δεν έχω ξανακούσει τέτοιο δεινόσαυρο. Είναι <Γυσίλυνα> ο Σιντ. Πάμε γρήγορα. Μάνι. Μπανάνες. Μπανάνες. Έχει λιγούρες. Πεμπόνια para gelini fruto salata ella ora scherzo germades germades germades tu moro ma te va di tora altro vemareci raga zacosate che siete cambia fare di fantasia ma lato axa e mi grata tu moro mi vgi mori canista ton castuquisi pa sto che agine kratisueli er cobaste e naborume na calmme osum masimo mani frodisete neli meghli na girisume Τι! Δεν μπορείτε να φύγετε τώρα! Δεν μπορεί να περπατήσει! Και ο δεύτερος κανόνας! Ο πέμπτος λέει ότι μπορείς να αγνοήσεις το δεύτερο αν εμπλέκεται θηλυκό ή κανένα σκυλάκι. Ξέρεις, τους κανόνες τους φτιάχνω στην πορεία. Ναι, μα, μα, μα είναι... θα πρέπει να... Μάνι, δεν πειράζει. Είμαι πλάι σου. Χαρετσέχτη! Πάμε, παιδιά! Την αδελφή μας και τα μάτια σου! Μη ζωριστή! Τι σημαίνει αυτό. Είμαι πλάις σου. Χάθηκε να είναι μπροστά. Μπροστά παίζει το παιχνίδι, σωστά. Πρέπει να φύγουμε. Ου, εντάξει. Ωραία. Της είχασε. Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς έρχεται. Τι να σου πω καλό μου. Τώρα σου έρθει και εσένα. tipica peripegia Malsaciria Yakinzinus Malsaciria Ya thanato E e vanno avanti di merotisi Di ta Ah! Ya! E ci bravo! Pane! Uah! Non adesso che dai taks mi te tu brava. Ok, me αυτό το μοντέλο είναι. Έλλη. Μάνι. Πρέπει να πάω κοντά της. Ακού. Θα την προστατέψω εγώ. Εσύ σταμάτησέ τους. Μα... Μάνι. Αν τη φτάσουν θα είναι πολύ αργά. Εμπιστέψουμε. Εντάξει. Ας το κάνουμε. Τουςes μου γιάνε μαρό μου, είναι κόλαση. Κάνω κεπουέντ. Στις μιτoules, στις μιτουνες. Σινόμη, μπαλαρίνα. Γινάμε δω, ξέρεις. Νε, σωστά. Συγγνώμη. Είσαι καλά; Ά, 아니 με καλά. Καλά, δεν ξέρεις, είπα τα πογενες. Όχι, όχι ιδιαίτερα, αλλά ο μάνι έρχεται. Diego, φώβαμε. Να κρατήσω το πόδι σου. Νε, βέβεια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 Ά, oh, ξέχνα το! Γεια! Yeah! Yeah! Ni nada hice aftos. Él late por mocotopula. Ni me ni se fija tipo ta. Pas mia cara. Hola pana mi jarra. Eh. Signömi. Ana Pnoes. ¡Diego! Ana Pnoes, esto es meto simbólico. Piro mágica. ¡Explosaste lo lika! ¡Mi! sta verdi oh oh oh oh oh oh pa mega tovradipoda ti mi chiamo esoes esoes janu me incos gratiste sapsari pro mai qual è a norma lo sine K jema paterNetur qey segue uma estaj tenek red cam vndi You Ve seeds totaet shej Tu mbrag dipoda Nesë nesë nesë nesë sparnikovallë, ala pjotë nesë nesë nesë to Ops Osë oh, yes, osë të perdiamu, stasë uu Utë në të pusërë tisë të borësë α τα καταφέρεις σπρόξε σπρόξε δεν βρο αλό δύνατα για τελευταία φορά ιδέα δεν έχεις την αντιμετωπίζω κατά ξέχνα ότι το είπα ας το κάνουμε μαζί σαςпротивύσαμε πιο πολύ όταν eclípatε Mani. Hola filha. No mizo pues contemos. Γιατί όχι. Είναι γλυκιά και στρογγυλή και καλυμμένη με χνούδι. Γερμαδίτσα. Μου αρέσει. Το είδα αυτό σκληρέ. Όχι, εκείνος ο οδυνόσαυρος έβαλε τον ήχη του στο μάτι μου. Ε, καλά, δεν είμαι κι από πέτρα. Έφταχε! Ο Σι! Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα Κοριστάκι! Ω, γεια σου, γλυκά μου! Γεια σου, γεια σου! Ο θείος Σιν, εγώ είμαι! Τι όμορφη που είσαι! Μια κόκλα! Είναι ίδια η μαμά της! Δόξα σε τον Θεό! <laughs> <laughs> Μην παρεξηγηθείς, Μάνι! Έσεις όμορφος εσωτερικά! Χαίρομαι που γύρισες, Σιν. Δεν πίστευα πως θα το έλεγα ποτέ, αλλά μου έλειψες, φίλε. Ma cari nei tanchita peda, abbiamo eso. Se indao che stanno figli. Eh lì. Ju buju. Tipo schiethicas ton e afto mou ti the tha klapso. Ego pali ochi. I khax se kha si pos ine na niki se igogenia. Esi ti les? Skeftekes pote na kanis pedia? Hm. Thilastika, hra në sas pahus piti. για το τέλος. Καλά περάσαμε. Να, να το κάνουμε πιο σιγανά. Δεν ήμειμε κι τόσο σίγουροι, συστα. Σώστα. Ναι, με τόσους θανάσιμους κινδύνους, βέβαια. Λίπω. Ο பάκ σταματάει εδώ. Θέ θες να καταφέρουμε χωρίςες ένα. Πρόφανως. Άλα, Αλλά... περάσαμε καλά. Δεν νομίζω ότι μας θεμόνη. Άλα. Λόστο Ρούντι. Τρέχτε! Από δω, Κολοσίέ, την όμλακα! Μήπως ψάχνεις κάτι! Δεν έρχεσαι να το πάρεις! Στη σπηλιά! Τώρα! E si viene meto moro. Mina, non si schisi, pigienne. Quota. Fu in inifita o eo. Up osrop sem bandenga hea студan. Likbja rezətata, zil d intensive axa! Kallitskinese jej um DCNK ndh Ds d survives cho sejai tp dhe. Copyrat mpm banks, Ελάτε, παιδιά μου. Θέλω να σας πω κάτι. Είστε εδώ που αρνήκετε. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνετε τεράστιη και τρομακτική δεινόχεια, βρει, όπως η μαμά σας. Μανούλα, να φροντίζεις τα παιδιά μας. Jun Carlos Goñozet. Perfecto. La cercano babysitting, zegnatò. Ella, sa meftinós. Kala, tha to skefto. Yes. Me tipota. Pipeya. Chego ti tha kano tora? Siga to problima. Ella mazímas. Enois, e ti éxo. Ha. The to skeftika pote afto. Είμαι τόσο καιρό εδώ κάτω που το έχω συνηθίσει πια. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ταιριάξω εκεί πάνω. Και λοιπόν, δες εμάς, σου μοιάζουμε για φυσιολογική αγέλη. με παιδία ελα γερμαδίτσα ine zonanos bak ma ine nà exálo aftos o kosmos prepi na min edo kato na tous proséchis te gri panda akou me to bak Καλά. Πού είναι ο Μπακ Ισυχάστε Είναι εκεί που θέλει να είναι Δεν θα κινδυνεύει Ας τι έβασε Από τι να κινδυνεύσει ο Μπακ Εγώ για το Ρούντι ανησυχώ Ξέρω ότι δεν είσαι για μωρά και οικογένειες, αλλά ό,τι και να αποφασίσεις, εγώ... Δεν θα φύγω, φίλε. Η περιπετειώτη ζωή βρίσκεται εδώ. Μ Μα είχα ετοιμάσει ολόκληρο λόγο. Τον δουλεύω ώρες. Πώς αλλιώς να σου δείξω ότι είμαι δυνατός και ευαίσθητος. Ευγενής αλλά και τρυφερός. Αου! Ευχαριστώ. Ωου! <ΣΣ> Ωου! Ω πόσο γρήγορα μεγαλώνουν Μου σημίζουν τα δικά μου παιδιά Λες και την μια μέρα γεννήθηκαν και την άλλη έφυγα Αυτό έγινε Σιντ Αυτή είναι η μοίρα του γονιού Καλώς ήρθες, Γλυκιά μου, στην εποχή των Παγετών.